Ερό ναό Παναγία Λαυγήτρια Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 28 Φεβρουαρίου 2011. Στόν του πατρόφου και του ήλου, το ήδη του Εθνικά του. Βασιλιά φουρά και παρά τη αληθείου όταν και πάσος, σκυλίδος, και τα πάντα πυρών. Σε αυώσα να ζωή και σκίνη σου ενισμή του και καθάρισε ο μαζόσα και και σόσαι να Σήμερα θα αναφερθούμε στο Ευαγγέλιο της κρίσης που διαβάσαμε χθες στην Εκκλησία και η Εκκλησία μας το θέτει πριν τη Σιρακοστή ακριβώς να μας διεγείρει πνευματικά και να μπούμε σε μια διαδικασία πνευματικής αλλαγής συνειδητοποιώντας το σκοπό της ζωής μας να βρούμε ένα μέτρο πριν από αυτό όμως να διεβάσουμε κάτι σύντομο από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο είναι στην ερμηνεία των μακαρισμών και λέει το εξής που είναι εντυπωσιακό. Λέει, «Ηδώνδε ο Ιησούς τους όχλους ανέβει στο όρος και καθίσαντος αυτού προσήρθαν αυτό η μαθητή αυτού και ανοίξαν στο στόμα αυτού και δίδασκεν αυτούς λέγον» και λέει, και λέει τους μακαριζούς μετά. Και ε, σχολιάζοντας το Χριστό όμω λέει τα εξής Κοίταξε πινότητα και με τριοφροσύνη Για τον Κύριο μιλάει Αποφεύγει να περιφέρεται με πλήθη λαού Και όταν έπρεπε να θεραπεύσει περιόδευε ο ίδιος παντού Και επισκέπτευε το πόλης και χώρας Όταν αντιθέτως εσυγκεντρώθη πολλοί κόσμος και και σε κάποιων τόπων και μάλιστα όχι μέσα σε κάποιαν πόλη και στο κέντρο της αλλά εις και έρημων τόπων και μας εδίδαξε να μην ενεργούμε τίποτα προ επίδειξη και μάλιστα όταν είναι ώρα που πρέπει να ασχοληθούμε με σοβαρότατα θέματα και να συζητήσουμε διαζητήματα αποφασιστικής σημασίας. Σχολιάζοντα λοιπόν Άγιος Χρυσόστομος λέει πως ο Κύριος δεν έκανε τίποτα από επίδειξη απέφευγε τον κόσμο και συναναστρέφεται με πολύ κόσμο όταν πρόκειται να κάνει κάποιο θαυμαστό γεγονός να επέμβει θεραπευτικά στη ζωή των ανθρώπων. Όταν όμως δεν υπήρχε τέτοιο λόγος αλλά επρόκειτο να μιλήσει για θέματα σοβαρά ουσιαστικά τότε απέφευγε τον κόσμο αποσύρετο λέει και απέφευγε να δημαγωγεί δηλαδή να λέει πράγματα με τέτοιον τρόπο που απλώς να επιδεικνύεται και τι σημαίνει αυτό τώρα για μας σημαίνει ότι όταν έχουμε να ασχοληθούμε με θέματα σοβαρά της ζωής μας, της υπάρξεως μας απαιτείται και η ανάλογη σοβαρότητα που σημαίνει να μην εκθέτουμε αδιακρίτω τον εαυτό μας και να περιβάλλουμε την ύπαρξή μας στις συνθήκες εκείνες στις οποίες διαφυλάσσουμε την σοβαρότητα της ψυχής μας. Δηλαδή τις συνθήκες εκείνες στις οποίες θα πάρουμε σοβαρά τη ζωή μας. Η αδιάκριτη εξωστρέφεια η αδιάκριτη επιδειξιομανία προσπαθεί αφενός να κρύψει τις ελλείψεις μας αλλά και δεν μας βοηθάει να βρούμε τι συμβαίνει μέσα μας και να μας αποκαλυφθεί το πραγματικό νόημα της ζωής η ένταση που μπορεί να έχουμε στη ζωή μας το γέμισμα από διάφορα πράγματα προσβάλλει τη δυνατότητα να βλέπουμε και να ακούμε πραγματικά και προσβάλλει τη δυνατότητα διακρίσεως αν ο Κύριος όπως λέει και παρακάτω άγιο Άγιος Άστομος, ήξερε να διδάσκει και με, την, με τον λόγο του ε διδάσκει και με τη σιωπή του γι' αυτό λέει ε, δίδασκαν αυτούς λέγον γιατί μπορούσε να τους διδάσκει και με τη σιωπή δηλαδή με κάθε τρόπο χρειάζεται να βρούμε τον κατάλληλο ε, την κατάλληλη μέθοδο μέσα από την οποία θα αποκτά αξία, ουσία και νόημα η ζωή μας. από όλα καλούμε θα να από όλα, καλούμεθα να μεταποιηθεί η ζωή μας, να μεταμορφωθεί. Και ίδιον του χριστιανού, χαρακτηριστικό του χριστιανού, που έχει πίστη στον Θεό και ελπίδα, είναι να μπορεί να μεταποιεί τα πάντα σε δυνατότητες προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Και τα καλά και τα κακά. Και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Ο συνετός, ο σοφός άνθρωπος είναι αυτός που δεν μένει μέσα στην στενοχωρία του αλλά μπορεί να μεταπεί τα πάντα ως δυνατότητες ζωής και ως δυνατότητες ψηλάφησης του πραγματικού νοήματος ύπαρξης. Γιατί θα δούμε και παρακάτω στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως που λέει ο Κύριος πως θα κριθούμε τα πράγματα δεν αντιμετωπίζονται ηθικά αλλά οντολογικά και θα δούμε τι σημαίνει αυτό στη συνέχεια συνεπώς αυτό που είναι το πρώτο βήμα που οφείλουμε να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε για τον εαυτό μας την αληθινή σοβαρότητα δηλαδή να πάρουμε στα σοβαρά τη ζωή μας ναι λοιπόν στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, ο Κύριος μας, πως δεν θα κρυθούμε για το πόσες νηστείες κάμαμε και πόσα λάδωτα, ούτε πόσες γονικλησίες κάμαμε, αλλά ω κριτήριο σωτηρίας μας είναι η αγάπη, είναι η φιλανθρωπία. Βεβαίως διαβάζοντας το Ευαγγέλιο αυτό γεννάται μέσα μας μία αίσθηση φόβου. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μας γεννά μία αρχικά ευχαρίστηση όταν μιλάει για την αιώνια καταδίκη των ανθρώπων που δεν επιλέγουν την αγάπη ως στάση ζωής. Αλλά εάν το προχωρήσουμε περισσότερο για αποκτήσουμε μάτια θα καταλάβουμε ότι δεν είναι δυνατόν ο Κύριος να επιθυμεί την τιμωρία των αμαρτωλών, των ανθρώπων δηλαδή που δεν έχουν αγάπη. Όταν ο Κύριος μας παρουσιάζεται στο λόγο του τόσο σκληρός δεν είναι από την σκληρότητά του αλλά από την αγάπη του για κόλαση γιατί δεν επιθύμει την κόλασή μας, μας και, και είναι χαρακτηριστικό των πραγματικών παιδαγωγών ο, όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος το να απειλεί για τιμωρία χωρίς ποτέ να την εκπυρώνεις όπως λέει ο πατέρας ή η μάνα όταν παιδαγούν τα παιδιά τους δεν πρέπει διαρκώς να απειλούν αλλά όταν πρέπει και να απειλούν όχι με την επιθυμία να τηρήσουν αυτό το οποίο απειλούν αλλά να προστατεύσουν από την ε, λάθος πορεία το παιδί. Επομένως ο Κύριος όταν φαίνεται στο λόγο του σκληρό, την ουσία είναι από αγάπη και όχι γιατί επιθυμεί να μας τιμωρήσει γιατί πολύ απλά δεν τιμωρεί ο Θεός. Δεν τιμωρεί ο Θεός, πότε δεν τιμωρεί ο Θεός. Και αυτό που σε εμά φαίνεται τιμωρία είναι θεραπευτικό μέσο για να βρούμε ξανά την υγεία μα. Όπω ο ιατρός, Όταν έχει κάποια ασθένεια που είναι υποχρεωτικό να γίνει χειρουργή επέμβαση, δεν σε τιμωρεί. Σε θεραπεύει. Εμεί, αν δεν γνωρίζουμε τα πράγματα, λέμε: Πώ, ότι κακό γιατρό μου κάνει χειρουργή επέμβαση, με ταλαιπωρεί, είμαι στο νοσοκομείο, έχω την πληγή μου, παίρνω τα φάρμακά μου, τι θα γίνει. Αυτό όμω δεν είναι τιμωρία του ιατρού, είναι θεραπεία. Επομένως ασφαλώς δεν τιμωρεί ο Θεός και αυτό που αναφέρεται για την κρίση στην ουσία δεν θα μας κρίνει ο Θεός αλλά εμείς ήδη θα επιλέξουμε τον τόπο μας, εμείς θα επιλέξουμε με την ελευθερία μας τι θέλουμε. Ο Θεός θα είναι η αμετακίνητη αγάπη, η αναλύωτη αγάπη. Όλους θα τους καλέσει για σωτηρία. Όλους αδιακρήτως. Για τον άνθρωπο όμως που λειτουργεί μέσα στο Πνεύμα του Θεού θα καταλάβει ότι αυτή η κλίση του Θεού είναι αληθινή πρόσκληση. Και για τον άνθρωπο που δεν έχει μπει στο αυτός τη αγάπη, η πρόσκληση του Θεού θα τη διώσει από πομπή. Όπως παραδείγματος χάρη αν κάποιος ζηλεύει πάρα πολύ και φθονεί και κακιώνει όσο περισσότερο τον αγαπάς και τον συγχώρισαι τόσο περισσότερο τον κες τόσο περισσότερο τον διαλύει, δηλαδή θα μας τιμωρήσει ο Θεός με την αγάπη του όχι με την επίπληξή του όπως είναι κάπου αλλού ένας άλλος πατέρας η αγάπη του Θεού είναι σαν τον ήλιο δίνει ζωή στου ζωντανού οργανισμού. Για τους νεκρούς οργανισμούς ο ήλιο είναι τύπο σύνθεση. Άρα με την αγάπη του θα μας κρίνει ο Θεός. Και ο άνθρωπος που έζησε με την αγάπη και επέλεξε την αγάπη θα αναγνωρίσει ότι αυτό είναι ζωή και θα το αποδεχθεί. Ο άνθρωπος που δεν λειτουργεί με την αγάπη δεν θα αναγνωρίσει ότι αυτό είναι ζωή και θα το αρνηθεί. Αυτό μας το περιγράφει ο Κύριος στην κρίση για να καταλάβουμε ποιο είναι ο δρόμος σωτηρίας. Μην φανταστείτε έναν καθηγητή ή έναν δικαστή που θα μα περάσει από μια ιερά εξέταση να, βγάλει, να βάλει τον δευτεράκι του σαμπακάλε και να βάλει το αποτέλεσμα, είναι σύνυπλη για να σωθούμε να χαθούμε. Το λέει έτσι ο κύριο για να καταλάβουν ποιο είναι ο δρόμο εσωτερία. Η ιστορία δεν είναι αν είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι, είναι τι στάσει ζωή επιλέγουμε. Και ποιο είναι αυτό που θα μα δείξει αν επιλέγουμε την αγάπη όχι, ο αδελφό μα. Ποιο θα μα κρίνει δηλαδή ο αδελφό μα που θα είναι απέναντί μα. Παραδείγματο χάρη, αν με κάποιον άνθρωπο έχουμε μια κόντρα, μια σύγκρουση, μια κακότητα, θα μα αφέρει μπροστά μα. Και δεν θα κρυθούμε. Τι θέλουμε, Την αγάπη ή την κακότητα. Την αποδοχή ή την άρνηση. Την προσφορά ή την ιδιοτέλεια. Το δόσιμο ή το συμφέρον. Δηλαδή, οι άνθρωποι, οι άνθρωποι μα θα μας κρίνουν. Ούτε αυτό αν έχετε να κάνει ο Θεό. Δεν, δεν λέει κατευθείαν και λέει, ε, μου κάνατε αυτό, μου κάνει το άλλο. Λέει, δηλαδή, εφόσον επίσατε το αδελφό μου, το ελαχίστο, μην επίσατε. Ουσιαστικά, πραγματική κρίση, έτσι όπω λέει το Ευαγγέλιο, θα μα κάνουν ποιοι, οι ποινώντε, οι διψώντε, οι ξενιτεμένοι, οι ασθενεί και οι φυλακισμένοι. Οι δυσκολεμένοι άνθρωποι δηλαδή. Αυτοί θα μας αποκαλύψουν το περιεχόμενο της καρδιάς μας. Αυτοί θα μας αποκαλύψουν την στάση ζωής που έχουμε το ήθος μας. Εδώ μπορεί να ξεγελάσουμε τον κόσμο γιατί ο καθένας μπορεί να βάλει προσωπείο φιλανθρωπία. Εκεί τέλος τα προσωπία θα υπάρχει το πραγματικό μας πρόσωπο δηλαδή η ουσία μας η πραγματικότητα του μας κατά συνέπεια λοιπόν, ποιος δεν θα σωθεί, αυτός που δεν θέλει ποιος θα σωθεί, αυτός που θέλει άρα, δεν είναι σκληρό ο Κύριος μας, είναι αληθινός και σέβεται την ελευθερία μας κατά συνέπεια λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι ο λοιπόν. λόγος αυτός του Κύριου μας για τον τρόπο της κρίσεως έχει ιδιαίτερη αξία γιατί είναι δικό του λόγος δεν είναι κάποιος που το ερμήνευσε ο ίδιος θέτει τα πράγματα σε αυτή τη βάση λέει την αλήθεια δεν λέει ψέματα δεν μπορούμε να αυτό που λέει ο Κύριος χωρίς αλήθεια δεν υπάρχει και θεραπεία αν δεν γνωρίζουμε την πραγματικότητά μας ή δεν ζητούμε την πραγματικότητά μας γιατί δεν βρούμε έναν μπούσουλα μέσα μας υπαρξιακό δεν μπορούν τα πράγματα να μπουν σε μια σειρά. Αυτό που πάσχομαι και αυτό που πάσχει ο κόσμος και αυτό που είναι ευθρά το κόσμο είναι η υπαρξιακή ασυναρτησία. υπαρξιακά είμαστε ασυνάρτητοι. Δεν ξέρουμε ποια είναι η φορά μα και η στόχευση Άλλο να αμαρτάνει γνωρίζοντα ποια είναι η πορεία σου και πέφτει και σηκώνεσαι, κι άλλο να είσαι υπαρξιακά συνάρτητος να έχεις χάσει ένα δίκτυ ζωή, να μην έχεις ένα δείκτη να μην μία αναφορά. Και ο κύριο μα θέτει αυτόν το δείκτη ζωή. Μα τοποθετεί τα πράγματα στη θέση του. Δεν θα υπάρχει στο γεγονός της κρίσεως η καθημερινή μέρημνα ο απατηλός βίος για να ξεγελάσουμε την αλήθεια τι κάνουμε εμείς στην καθημερινή μας ζωή γεμίζουμε τον εαυτό μας από διάφορα πράγματα προκειμένου μην δούμε μέσα μας τι συμβαίνει δεν είναι κακό να ασχολούμαστε με πράγματα για να ξέρουμε τα διαχειριζόμαστε. δεν είναι κακό να είμαστε πολύ άσχολοι αν μπορούμε να ελέγχουμε την καρδιά μας δεν είναι κακό να είμαστε δημιουργικοί να δουλεύουμε να, κάνουμε, να αυξάνουμε και τελικά μα αγαθά είναι κακό αν αυτό εμποδίζει να δούμε μέσα μας τι συμβαίνει στην ορολογία των πατέρων μας υπάρχει η τι σημαίνει η νύψη? Η εγρήγορση, πριν από όλα και πάνω από όλα, ό,τι κι αν κάνω, να κοιτώ μέσα στην καρδιά μου. Και η αλήθεια του Κυρίου μας, αυτό βγάζει την αλήθεια της καρδιάς μας. Φεύγουν οι μάσκες, φεύγουν τα προσωπιά και αποκαλύπτεται το αληθινό μας πρόσωπο. Το κεντρικό λοιπόν σημείο σε αυτό το γεγονός της κρίσεως το μέτρο της κρίσης, το κριτήριο δηλαδή είναι η ποικιλόμορφο φιλανθρωπία. Η φιλανθρωπία που λαμβάνει πολλές μορφές. Πολύ απλά εφόσον μιλά για πεινασμένο μιλά για το φαγητό και για διψασμένο. Εφόσον μιλά για ξένον που φιλοξενήσαμε που υποδεχθήκαμε μιλά για τη φροντίδα. Εφόσον μιλάει για ασθενή, για ιατρόν μιλάει α, να φέρτε στην ικανότητα θεραπείας. Για την περίθαλψη του ταλαιπωρημένου ανθρώπου. Και εφόσον μιλάει για φυλακισμένο ο μιλάει για την παρηγορία. Όλα αυτά λοιπόν οι διαθέσεις αυτές οι φιλάνθρωποι σε αυτές τις κινήσεις είναι ενέργειες του ανθρώπου που μετέχει στην αγάπη του Θεού. Είναι ενέργειες του ανθρώπου που ζει την ζωή του Θεού. Είναι ενέργειες του ανθρώπου που έχει εμπειρία της αγάπης του Θεού. Γιατί μπορούν και αυτά αυτόνομα να λειτουργήσουν από τη σχέση με τον Θεό. Μπορεί οι δομές της μας να προσπαθούν σε ένα πλαίσιο κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς ε, και θεσμο, να θεσμοθετήσουν τέτοιες δυνατότητες για να βοηθούν τον άνθρωπο. Αλλά αυτά είναι αυτόνομες κινήσεις που δεν συνδέονται με, με το βίωμα του ανθρώπου. Άλλο δηλαδή να γίνεται κανείς καλός γιατί πρέπει να είναι καλός, Άλλο να γίνεται κανείς καλός γιατί ε, αυτό πρέπει να κάνουμε οι καλοί άνθρωποι και άλλο αυτό να είναι αυθόρμητη, πηγαία κίνηση του ανθρώπου που πληρεί χαίρεται την χαρά και την αγάπη του Θεού. Άλλο λοιπόν να νιώθεις δυνατός και καταξιωμένος με τον εαυτό σου και λες εγώ αφού είμαι ένας καλός άνθρωπος θα προσφέρει πέντε πράγματα στους ανθρώπους για να να έχω και ένα όνομα τέλο πάντων, να έχω και μια μνήμη στον κόσμο και άλλο, να γλυκαίνεσαι από την αγάπη του Θεού, να ξέρεις τα λάθη σου, να ξέρεις την κατάντια σου και ο Θεός να σε συγχωρεί, να σε γίνεις από την αγάπη Του και να σε υποχρεώνει. Το ότι αυτόματα τι θέλεις, αυτήν την χαρά, αυτόν τον έρωτα και την πληρώτη του Θεού, θέλεις να τη μοιράσει. Τότε δεν νιώθεις κάνεις κάτι σπουδαίο, είναι η αναπνοή σου. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Θεολόγος, όπως είναι απαραίτητο για τον οργανισμό το οξυγόνο, είναι και τα καλά έργα για τον άνθρωπο που γεύεται τον Θεό. Άρα, τα καλά έργα είναι στην ουσία ενέργειες, απαρέτητες, ελεύθερες διαθέσεις του ανθρώπου που γεύεται τον Θεό. Αυτή είναι η πραγματική διάσταση της φιλανθρωπίας. Δεν είναι ανεξάρτητη, αυτόνομη από τον εσχέση στην προσωπική μνημονιά δεν είναι ανεξάρτητη από την βίωση του Θεού. Παραδείγματο χάρη, άλλο κανεί να κάνει μια καλή πράξη γιατί είναι υποχρεωμένο από καθήκον να την κάνει ή έστω καθήκον του εαυτού του που θέλει να νιώθει καλά κι άλλο να κάνει την καλοσύνη γιατί αγαπά τον άνθρωπο και είναι το παιδί σου. Γιατί είναι ο σύντροφό σου, σου, γιατί είναι ο αδελφό σου, γιατί είναι ο οποίοςδήποτε που θέλεις να τον βοηθήσεις από αγάπη ελευθερίας. Γιατί εάν η φιλανθρωπία είναι αναγκαιότητα ουδέν το όφελος. Αν η φιλανθρωπία είναι ελευθερία τότε προϋποθέτει ένα ήθος που αυτό το ήθος μας σώζει. Δηλαδή ένα ήθος ανθρώπου που λατρεύει την αγάπη και έχει καρδιά. Αυτό ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει και να δει στο πρόσωπο του αυτή σωτηρία του. Το πρώτο στοιχείο που μας δυσκολεύει στη διαδικασία της φιλανθρωπίας είναι η υποκρισία. Η υποκρισία είναι αυτό που μας ταλαιπωρεί όλους, όλη μας τη ζωή. Πρώτα θα βγει ψυχή από το σώμα και μετά θα βγει η υποκρισία μας και η καινοδοξία μας. Η υποκρισία είναι συνειδητή ή Στην ουσία παίζουμε θέατρο. Αν κανείς δει την πραγματικότητά του θα τρομάξει και η δεύτερη κίνηση να την προστατεύσει αν την καταλάβει κανείς που τον περιβάλλει. Πρώτα λοιπόν φεύγει η ψυχή μας και μετά το χουή μας, δηλαδή η υποκρισία και η καινοδοξία είναι το μεγάλο μας βάσανο πως το καταπολεμεί ο Κύριος πως καταπολεμεί σε αυτό τον λόγο του την υποκρισία όταν ταυτίζει τον εαυτόν του με τον ελάχιστον αδελφόν δίνει τέτοιαν ιερότητα στον πάσχοντα αδελφόν που μας κλονίζει ούτως ώστε να μην το παίζουμε σπουδαίοι μάγκες ενώπιον τον ανθρώπου που πάσχουν. Δηλαδή αν πας να παίξεις με έναν άνθρωπο προσφέροντάς του για να νιώθεις εσύ ισχυρός ντρέπες όταν συνειδητοποιήσει ότι αυτός ο αδερφός σου που πάσχει είναι ο Χριστός. Γιατί πολύ απλά με τον Χριστό δεν μπορεί να παίξει. Συνεπώς η φιλανθρωπία δεν είναι μια πράξη αυτοικανοποίησης και αυταρέσκειας Δηλαδή η αγάπη δεν είναι ηθικό ψυχολογικό γεγονός που θα με κάνει να αισθανθώ καλά Δεν είναι η αγάπη μια προσφορά που θα μου φέρει μια εφορία εσωτερική Που θα με συγκινήσει ψυχολογικά αλλά η φιλανθρωπή είναι ένα οντολογικό, υπαρξιακό γεγονός που σημαίνει τι. Είναι ένα γεγονός που συνδέεται με το πρόσωπο του Χριστού. Είναι καρπός αυτής της προσωπικής σχέσης. Άλλο να κάνω κάποιο καλό, ξέχωρα από τον Χριστό, σαν δική μου ενέργεια, που θα μου εξάψει την φαντασίωση και την έπαρση... Και άλλο είναι αυτό που η καλοσύνη καρπός σχέσης με τον Θεό. Η διάκριση ψυχολογικού γεγονότος και οντολογικού σε αυτό το επίπεδο εις τούτο συνίσταται. Ότι άλλο το ψυχολογικό που είναι μια δική μου ενέργεια που θα με ευχαριστήσει και άλλο η ζωή μου να είναι μια διαρκής αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού και δια το οποίου αποκτά περιεχόμενη οποιαδήποτε ενέργειά μου. Δηλαδή, εν τέλει, η φιλανθρωπία μου έχει δύο επιλογές Να είναι ο εαυτό μου και η φανέρωση του εαυτού μου, ή να είναι η φανέρωση του Χριστού. <κυκλή> Αυτέ τι επιλογέ είναι. Αν είναι η φανέρωση του χριστου αυτες τι επιλογες ειναι αν ειναι η φανερωση του εαυτου μου, με πνίγει και πνίγει τον συνανθρωπό μου. Αν είναι η φανέρωση του Χριστού, ελευθερώνει και εμένα και τον συνανθρωπό μου. Εν τέλει, όλη η ζωή μα αυτή τη λεπτή διάκριση κρίνεται. Σε όλα τα επίπεδα η ζωή μου καταξιώνεται αν είναι δικό μου γεγονός ή αν είναι γεγονό που είναι φανέρο του Χριστού και είναι καρπός προσωπικής σχέσης μαζί του λένε ότι υπάρχει οικονομική κρίση και προσπαθεί ο άνθρωπο να βρει το πρόβλημα στους θεσμούς ή στις δομές της κοινωνίας μα το πρόβλημα είναι καταρχήν πνευματικό και χρειάζεται ο άνθρωπος προσωπικά να αλλάξει και λέμε ζούμε μία αντίφαση στην εκκλησία τρομερή λέμε θεωρητικά Κοιτάξτε, λέμε εμεί οι καλοί χριστιανοί, πώ ο κόσμο πάσχει, υπάρχει οικονομική κρίση, οι πλούσιοι μα εκμεταλλεύονται, εμεί είμαστε τα θύματα και ο κόσμο ζει σε μια πλεονεξία. Και τι κακό είναι, που μας βρει, τι είναι αυτό που μα βρήκε, και τι ακόμα μα περιμένει, και τι θα γίνει με τη Λιβύη, και τι θα γίνει με την Αίγυπτο, και φτιάχνουμε δύο πράγματα Και λέμε, Τι κόσμο είναι αυτό, φταίει το σύστημα, αυτά είναι η πολιτική, φταίνει η κυβέρνηση και τα κράτη. Μα αυτή τι είναι, αυτή τι είναι, τι να φταίνε. Αυτή είναι το, είναι, είναι, είναι το τελείωμα της πτώσης. Είναι η κορυφή της πτώσης. Αλλά δεν καταρρύπτεται αυτή η πτώση με το να αλλάξουν με το σύστημα. Δεν είναι πρόβλημα θεσμών. Δεν είναι πρόβλημα δομών. Είναι πρόβλημα πτώσης προσωπικής. Και αν ο άλλος ανθρώπους δεν αλλάξει πρόσωπο, δεν αλλάζουν τι θεσμοί. Οι θεσμοί από τα πρόσωπα οικοδομούνται. Αν δεν αλλάξει το πρόσωπο, δεν αλλάζει ένα απρόσωπο θεσμό γιατί είμαστε έξυπνοι. Βρήκαμε έναν άλλο τρόπο να είναι πιο παραγωγική κοινωνία να έχουμε μια καλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Μα το πρόβλημα είναι ότι κάναμε αρετή την ανάπτυξη. Και δεν κάναμε αρετή το σεβασμό του προσώπου. Και μάλιστα σε αυτή την ανάπτυξη το θυσιαζόμενο είναι το πρόσωπο του ανθρώπινου. Και προοπτική είναι το κέρδο των ολίγων. Άρα τι φταίει ο θεσμός, χρειάζεται ανανέωση πνευματική και λέμε σαφώς το πρόβλημα είναι πνευματικό. Αλλά τι κάνουμε εμείς στην εκκλησία, το αόριστο λέμε, το κάνουμε αόριστο γεγονός, λέμε η Αμερική, η Κίνα, η Γερμανία, κάποια πράγματα που δεν μας αφορούν στο κάτω κάτω και δεν ενεργούμε την ευθύνη μας. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, εάν σαν εκκλησιαστική κοινότητα εμείς δεν μπορούμε να τα βρούμε, και αν αλλοιωθούμε ω πρόσωπα, μπορούμε να αλλοιώσουμε την ευρύτερη κοινωνία. Παραμύθια λέμε. Αν εμεί, σαν οικογένεια, είμαστε δύο αδέλφια, τρία αδέλφια, η μάνα μου, ο πατέρα μου, δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μα. Και να θεραπευτούμε ω πρόσωπα, μπαίνοντα ο ένα στη θέση του άλλου, αναπαύοντα ο ένα τον άλλο, βγαίνοντα ο καθένα από το συμφέρον του. Αν μέσα σε μια κοινότητα εκκλησιαστική. Δεν βγούμε από το συμφέρομα στο ατομικό και δεν σεβασούμε τον άλλο και δεν ζήσουμε τη ζωή του άλλου δεν μπούμε στη θέση του άλλου για ποια άλλα γεμιλούμε θεωρητική, διανοητική αφηρημένη η ιστορία έγκειται σε αυτό το γεγονός θέλουμε να αλλάξουμε κάτι στον χώρο που μας αναλογεί μπορούμε να γίνουμε πρόσωπα που σημαίνει τι σημαίνει πρόσωπο και τι σημαίνει προσωπείο πρακτικά πρόσωπο γίνεται αυτός ο άνθρωπος που άδολα αγαπά τον άλλον άνθρωπο και δεν κοιτάει μόνο το τρομάρι του προς το οποίο γίνεται όταν προσπαθεί πως θα κερδίσει από τον άλλο εμείς τι κάνουμε στην εκκλησία κατηγορούμε το σύστημα όταν είναι άδικο, ότι είναι άδικο αλλά αν αυτή η αδικία μας δίνει κέρδος δεν διαμαρτυρώμεθα αυτό είναι το ίδος μας άρα κατηγορούμε αυτό που δεν μας προσβάλλει Κατηγορούμε μόνο αυτό που δεν μπορεί να βάλει το συμφέρον μας Μα αυτή είναι λοιπόν το πρόβλημα τη κρίση, οποιασδήποτε κρίσεως είναι πρόβλημα πνευματικό και η θεραπεία του είναι προσωπικό γεγονός Δεν είναι υπόθεση θεσμών ή κυβερνήσεων ή πολιτικών ανδρών. Αυτή πέρα βρέχει. Τι την κάνουν. Είναι πιονάκια μια πορεία που οδηγεί στον θάνατο. Δηλαδή. Αν βάλουμε όλο το σύστημα το κοσμικό και αν βάλουμε τους πολιτικούς μας η πιο χαρακτηριστική έκφραση είναι η νεκρική πομπή που παίρνουν τον άνθρωπο και το θάψουν τελείως και έχουν την ίδια φάτσα με τους νεκροθάφτες ψυχρή και ανέραστη και εμείς στην Εκκλησία ασχολούμαστε με την κηδεία και δεν ασχολούμαστε με την Ανάσταση και το θελιβέρον είναι ότι για την κρίση και δεν πόνουμε για, για την δόση μας δεν μπορούμε για την εκτροπ εκτροπή Και δηλαδή ρε παιδάκι μου Είναι άδικο να ασχολήσουμε με νεκορθάφτες Άς τους να κάνουν τη δουλειά τους του. Α ασχοληθούμε σε κάτι πιο σημαντικό Να δούμε ότι στο μικρό κόσμο που ζούμε Εκεί πρέπει να γίνει αλλαγή Εκεί να ανεχθώ Τον άνθρωπό μου Να ανεχθώ τη μάνα μου Τον πατέρα μου Τον αδελφό μου Και να μπω στην καρδιά τους Και να αφήσω να μπουν στην καρδιά μου και να είμαι ελεήμων σε αυτούς. Σε αυτούς θα ασκηθώ κατά την στην ελεημοσύνη. Με τους ανθρώπους καθημερινά συνταναστρέφομαι. Εάν πω σε αυτήν την δικασία να γνωρίσω τον άνθρωπο σιγά σιγά θα γνωρίσω και τον Θεό. Και όσο γνωρίζω τον Θεό θα γνωρίσω και τον άνθρωπο. Και τα πράγματα έχουν αλλαγή. Λέει λοιπόν ο κύριο προκειμένου να μας βγάλει από, το, από τη λογική μιας ανόητης φιλανθρωπίας ότι εγώ λέει γίνομαι προκειμένου να προσβάλλει την, την καινοδοξία μας και την υποκρισία μας λέει σαν να λέει δηλαδή δεν λέει ότι εφόσον επίσατε το αδελφό μου το λαχίστο το εμεί επίσατε. πολύ ωραία άρα ο κύριος μας είναι ο πεινασμένο, ο διψασμένος, ο ξένος, ο ασθενή και φυλακισμένος και όταν εσύ επέρεσε λες βοήθησε το φτώχο Έρχεται και σου λέει, και σου λέει ο κύριο. Ρε ανόητε Εγώ που είμαι κύριος Πήρα τη θέση του ασθενού Και του, φυλακισμένου, του ασθενή και του φυλακισμένου Και εσύ μου το παίζει μάγκα ότι, ότι κάτι κάνεις Εγώ είμαι Θεός Και παίρνω την θέση του πάσχοντος αδελφού Δεν τρέπομαι Και δεν επέρομαι και αυτή είναι η δουλειά μου Και αυτή είναι η χαρά μου και αυτή είναι η ελευθερία μου Και εσύ δίνεις δυο, δυο, δυο φράγκα Στον άλλο και το πα δηλαδή μας βγάζει από αυτό, αυτόν τον τρόπο να επιωρώμενται ότι κάτι κάνουμε με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η ηθική του κόσμου συντρίβεται ο καθώς, ο καθώς και η κατάκριση αγνοούνται περιφρονείται ο πλούτος και η αυτάρκεια ο πλούτος όχι μόνο ο υλικός, αλλά και ο πνευματικός πλούτος Ω καλός γιατρό λοιπόν ο Κύριος μας δείχνει πότε ασθενούμε και πότε είμαστε υγιείς Lutheran. Λοιπόν και σε δύο περιπτώσεις που αναφέρει ο Κύριος ε, στους, ε, στους ανθρώπους αυτούς που σώζονται, σε αυτούς που χάνονται και οι δύο έχουν το εξής ερώτημα. Όταν τους λέει ήμουν ασθενής και με επισκεφτήκατε, ήμουν ασθενής και με πριθάλψατε φυλακισμένος και με επισκεφτήκατε και η και δεν θα ερώτημα πότε σε είδαμε ποινώντα και θρέψαμε, πότε σε είδαμε διεψόντα και σου δώσαμε να πιείς νερό κλπ. Αλλά ο καθένας από διαφορετική βάση. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Εξωτερικά τα πράγματα μπορεί να μοιάζουν. Στην ουσία του να είναι τελείω διαφορετικά. Ο, ο, ο, ο, ο σεσωσμένος που λέει πότε σε είδομαι πεινόντα. Το λέει από ταπείνωση. Ποια ταπείνωση. Την ταπείνωση που γεννάει αγάπη. Πώς είδε την ταπείνωση με την αγάπη. Όταν πραγματικά αγαπάς. Κάνεις χίλιος δυο συστησίες και δεν καταλώνεις κανεί τίποτα. Δεν έχεις την αίσθηση ότι κάνεις τίποτα. Γιατί λες κάνω το αυτονόητο. Λέω αυτό που, με, που καλή, με καλή καρδιά μου να κάνω. Αυτή είναι η πραγματική θυσία. Δεν είναι αγκαρία. Είναι ελευθερία. Γι' αυτό απορούσε ως έσωσμένος και λέει «Μα πότε σε είδαμε πεινώντα φυλακισμός και τα κάνω όλα αυτά». Γιατί δεν έχει αίσθηση συνέσει ότι κάτι κάνει. Γιατί όταν αγαπάς δεν το νιώθεις και νομίζεις ότι δεν κάνεις τίποτα. Όταν αγαπάς δεν νιώθεις ότι κάνεις κάτι σπουδαίο. Όταν αρχίζει ο άνθρωπος και λέει εγώ για σένα έκανα τόσο, ω, τέλειωσε αγαπη. Τι έκανες τόσο, μα πότε έκανες. Όταν αρχίζει ο άνθρωπος να μετράει τι έκανε ο ένας και τι έκανε άλλος, η σχέση πάσχει. Πάσχη σχέση, όταν απαριθμεί ο προς τον άλλο τι έκανε εγώ και τι έκανες εσύ, η σχέση έχει πρόβλημα γιατί αποσιάζει αγάπη Ο άνθρωπος είναι μιονεκτικός είναι κομπλεξικός Αν θέτως δε Οι άλλοι οι οποίοι δεν έκαναν όλα αυτά τα πράγματα πάλι λένε Πότε σε είδομε ποινώντα είναι από την προσπάθεια να δικαιωθεί Μα πότε δεν κάναμε τέτοιο κακό τέτοιο καλό, πότε δεν κάναμε τέτοιο καλό ο άνθρωπο ο οποίο δεν έχει μέσα του να δείξει κάτι η πρώτη του κίνηση είναι η άμυνα προκειμένου να δικαιολογήσει τον εαυτό του και να δικαιωθεί. Ζει στην ψευδέστηση που ακούει των εξή λόγων. Θέλαμε να δώσουμε, αλλά δεν μπορούσαμε γιατί δεν είχαμε. Δεν είχε χρήματα, είχε καρδιά. Δεν είχες ικανότητα να παρηγορήσει, είχε όμω τη δυνατότητα με μία κίνηση, με ένα βλέμμα, με ένα ενδιαφέρον να στηρίξεις τον άλλον άνθρωπο. Άρα, σαφώς ο κάθε άνθρωπος έχει να δώσει. Και δεν έχεις τίποτα υλικό, έχεις να δώσει στην καρδιά σου. Δεν μπορείς να κάνεις κήρυγμα στον άλλον. δεν μπορεί να υποδείξεις τον άλλον να κάνεις, Μπορεί να κάνεις το ελάχιστο. Να συμπάσχεις με τον πονεμένο, να συμπάσχεις με τον αμαρτωλόν. να τον νοιάζεται η καρδιά σου. Αυτό ποιος δεν μπορεί να το κάνει θα πει ο άλλος και ξέρει είναι η πιο απλή οδό σωτηρίας. Λίγο άλλο, δεν έχω χρήματα να σου δώσω, δεν πειράσει, κρίση έχουμε. Άλλο άλλος σου λέει δεν μπορώ να νεστέψω είμαι άρρωστη, δεν πειράζει, καλό κι αυτό δεν είναι πρόβλημα Άλλο άλλος σου λέει δει είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να κάνω προσθήκη μην το κάνεις αυτό, Φάλτο, τον άλλο στην καρδιά σου αυτό τι κόπος είναι έχεις να δώσεις δεν το κάνουμε γιατί δεν έχουμε καρδιά δεν την θέσαμε σε λουτηρία την καρδιά μας δεν την θέσαμε σε κίνηση είμαστε σε ακινησία Και όταν λέει ο Κύριος μας, ξέρετε, όταν μιλάει για τα για πινόντα και διψόντα, μη φανταστείτε μόνο για υλικά. Ή? Είναι λάθος ότι εννοούμε. Όσο ο Κύριος, όσο ο ουρανός απέχει από την γη, όσο διαφορετικός είναι ο Θεός από τον άνθρωπο, κατά αυτή την έννοια περισσότερο εννοεί τα πνευματικά γεγονότα από τα υλικά ο Κύριος. Και όταν μιλάει για πείνα, εννοεί πνευματική πείνα. Ποια είναι η πείνα, του ανθρώπου που πεινάει από τη ζωή, την αιώνια ζωή. Και όταν ο Κύριος μιλάει για ασθενή, εννοεί για αμαρτωλών μέσα στα πάθη του, για φυλακισμένον το ίδιο. Επομένως. Δεν μιλάει για την υλικά αγάθα μόνο αν θα δώσουμε στον άνθρωπο αλλά μιλάει και για τα πνευματικά μιλάει και για τα ψυχικά τα οποία δεν απαιτώνει περιουσία αυτό που έχεις να δώσεις στον άνθρωπο που είναι το ύψιστο είναι η ελπίδα η ελπίδα της σωτηρίας η ελπίδα ότι ο Θεός μου είναι και Θεός σου. Η ελπίδα ότι ο Θεός είναι Πατέρας μου είναι και Πατέρας σου. Αυτό έχει ανάγκη να γευτεί ο άνθρωπος. Αυτό είμαστε καλεσμένοι να δώσουμε. Γιατί τότε ποιοι θα σώζονταν. Μόνο αυτοί που κάνουν φιλαθροπικό έργο. Αλλά το φιλαθροπικό έργο μπορεί να μην σώζει από μόνο του. Μπορεί και να μας κατεδικάζει αν είναι πράξη υποκρισίας και κοινοδοξία. Τι μας σώζει αυτό γεγονός ότι γευτήκαμε τον πλούτο της αγάπης του Θεού. Η ελπίδα λοιπόν και η πνευματική πείρα που γεννά την ελπίδα... Είναι αυτή η πραγματική περιουσία του ανθρώπου που γεμίζει στην καρδιά μας. Άρα η πορεία του ανθρώπου ποια είναι. Η συντριβή, η μετάνοια, η οδύνη της αναζήτησης του Θεού. Δηλαδή τι λέμε, κάποιος σπουδάζει Μορφώνεται, μαθαίνει κάποια επιστήμη, για ποιο λόγο, για να βοηθήσει τους άλλους ανθρώπους στον τομέα του. Σε αυτό που έμαθε, για να μεταδώσει την εμπειρία της γνώσης και της επιστήμης του στους άλλους. Το ίδιο πράγμα είναι και στα πνευματικά. Ο άνθρωπος δεν έχει μια φανταστική σχέση με τον Θεό, αλλά μια σχέση πάλις με τον Θεό για να θέλουμε ζωντανή σχέση με τον Θεό, αυτό δεν είναι μια ζωή α, αγγελικά πλασμένη. Εμείς διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, που, στα συναξάρια, που μπαίνει και το μυθολογικό στοιχείο. Μπαίνει και, τη, μπαίνει και η ρητορία και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτός έγινε Άγιος, αλλά το ότι τράβηξε στη ζωή του, είναι άλλη ιστορία. Το τι αμαρτίες είχε, τι καταστάσεις είχε, εμείς τα ωραιοποιούμε, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Ο άνθρωπος για να μπορέσει να γίνει φιλάνθρωπος πρέπει πρώτα να έχει τσαλαπατηθεί το εγώ του. Πώς με τη σύγκρουση με τον Θεό τον ίδιο. Θα υπάρχουν στιγμές μέσα σε μια διαδρομή, διαδρομή ζωντανής σχέσης και να τα βάλεις με τον Θεό. Και να συγκρουστείς μαζί του και να τον αφισβητήσεις τον Θεό. Γιατί τον θέλεις τον Θεό. Εάν η εμπειρία του Θεού περνάει από αυτή τη διαδρομή, δεν μπορεί να μείνει σε ελεήμον ή στους άλλου ανθρώπους. Αν όμως είναι μια έτσι βολεμένη και φτιαγμένη ζωή με τον Θεό, δεν θα έχει συνέστηση τι είναι ο άλλος για σένα. Δεν θα καταλάβεις ποτέ τον πόνο του άλλου ανθρώπου. Δεν θα συναισθανθείς ποτέ τον άλλον άνθρωπο. Καταρχήν δεν μπορέσεις να καταλάβει ποτέ τι σημαίνει πνευματική πείνα. Πνευματική πείνα σημαίνει να είσαι κενός με άδειο, να έχει νεκρωθεί ο Θεός για σένα, να είναι ανύπαρκτος για σένα ο Θεός. Αυτό είναι η πνευματική πείνα. Αν το εισταθείς αυτό και κατανοήσεις την οδύνη αυτού του γεγονότος και σε ελεήσει ο Θεός και μετά από αυτήν την πείνα κάτι σου δώσει, αυτό είναι Ανάσταση. Αυτό είναι η εμπειρία νίκησε του θανάτου και τις φθοράς Αλλά ο άνθρωπος ζει τον θάνατο Ζει τον άδειν Και μετά ζει την Ανάσταση ε, αυτό, το, αυτό, αυτό το γεγονός είναι Που σου γεννά Την γνώση Άλλο η γνώση των βιβλίων Και άλλο η γνώση της εμπειρίας Της αγάπης και της σχέσης Άλλο η γνώση του μυαλού Και άλλο αυτό που σε καταλαμβάνει ολόκληρο Και σε συντρίβει Άλλο να περάσεις από την κόλαση στον παράδεισο Προσωπικά, κι άλλο να είσαι ένα βολημένο άνθρωπο που λέει: Ω Χριστούλη, μα είπαν αγίτσα, μα η, η χάρη του Θεού, μα άγγιξε. Αυτή είναι ψεύτικα, είναι ψυχολογικά, είναι παραμύθια. Ψέματα είναι. Αν δεν καταλάβει ότι είσαι ένα άθλιο άνθρωπο μέσα στην αμαρτία και ότι το μόνο που προσφέρει είναι μία αμαρτία και μία πτώση, δεν μπορεί να εννοήσει το μυστήριο του Θεού. Και δεν μπορεί να γίνει με τίποτα ελεύθερο. Δεν μπορεί να καταλάβει τον ελάχιστον άνθρωπο. Από αυτό λοιπόν γεννάται η ικανότητα της αγάπης και της φιλανθρωπίας. Τότε από αυτόν τον τρόπο κατανοείς τον άλλον άνθρωπο. Να το πούμε πιο πρακτικά. Πες ό,τι έχεις μια οικογένεια και έχεις τρία παιδάκια και είσαι ένας καλοφτιαγμένος άνθρωπος. Ήσουν είσαι και χριστιανός, είσαι και μια καλή γυναίκα, χριστιανή και αυτή, με πτυχία, με σπουδές είχατε και καλό σπιτάκι είχαν μια ωραία οικογένεια και πολύ ωραία τα πράγματα έτσι κανονικά φυσιολογικά δηλαδή και η ζωή πάει πάλι φυσιολογικά αυτό το φυσιολογικό είναι καταστροφή τέλος πάντων <Κι> προχωρώνουν τα πράγματα και είναι μια φυσιολογικότητα η οποία όμως δεν σε αναπτύσσει σε κοιμίζει σε νεκρώνει τι θα γίνει αυτό ο μπαμπάς και αυτή η μαμά θα καταλάβουν ποτέ την αναζήτηση του παιδιού του. Αν βρεθεί από τα τρία παιδιά ένα παιδί ανήσυχο, που δεν θέλει τον Θεό, δεν πιστεύει στον Θεό. Και δεν τον πιστεύει γιατί θέλει τον Θεό. Δεν πιστεύει στον Θεό γιατί θέλει τον Θεό. Υπάρχει κακόβουλη απιστία και καλόβουλη απιστία. Απιστή γιατί θέλει ζωντανόν Θεό. Και αυτό που σου δώσε είναι ένα ψεύτικο Θεό, και αντιδρά. Και αυτό το παιδί μέσα στην αναζήτηση του κάνει χίλιε ώρε σαν χλαμάρε. Τρέλε παραλογισμού ή πέφτει σε μια κατάσταση θλίψεως μελαχολίας, ταλαιπωρίας μπορείς να το καταλάβεις σαν μπαμπάς το μόνο που καταλάβεις είναι να δώσει ένα χαρτζελίκι και όταν μεγαλώσεις βρει μια δουλειά να τακτοποιήσεις τα πράγματα μέχρι και φτάνει ή λες έχει μια ερωτική απογοήτευση στο παιδί μου το πολύ πολύ δεν μπορεί να καταλάβεις, μπορεί να έχει και πνηματική απογοήτευση και επειδή ο καλό Θεός μας αγαπάει τι κάνει για τους κατάλληλου γονείς φτιάχνετε κατάλληλα παιδιά <Κι> Δηλαδή φτιάχνε παιδιά που τρελάνε τους γονείς Και σε ξυπνάει από το φυσιολογικό Για να γίνεις πραγματικός άνθρωπος Σε ξεβολεύει από το φυσιολογικό Για να γίνεις πραγματικός άνθρωπος Από τα λίγα που ακούμε Στα στι οικογένειε Δεν υπάρχει καμία οικογένεια που έχει φυσιολογική ζωή Και δόξα το Και <Κι> έτσι μπορούν να ζήσουν αληθιν δεν υπάρχει καμιά οικογένεια που δεν έχει ένα πρόβλημα και ένα σταυρό Και μάλιστα πιο χριστιανικές έχουν τους μεγαλύτερους σταυρούς Και με αυτόν τον τρόπο αρχίζει ο άνθρωπος να ζει, να αγαπά Και να βγαίνει από τον εαυτό του Όταν τα πράγματα είναι πολύ καλά είναι χάλια Και τα αστή νομίζουν ότι ο καθένας Και αχτί σταυρό περνάω εγώ να δει πάτερ μου Όλοι έτσι έρχονται <laughs> Και στο τέλος έρχεσαι να του πει Και εγώ να ξέρω τι σταυρό τραβάω αλλά τι να το πει, μπορεί να το πει Παπά, είσαι. <coughs> Πρέπει να είσαι άγιο. Ο Παπά είναι ο κατ' επάγγελμα άγιο. <coughs> λοιπόν, με αυτή την έννοια λοιπόν, καταλαβαίνω ότι όλοι είμαστε στα χάλια μα. Και ευτυχώ που είναι έτσι, γιατί ξεβολευόμαστε, επειδή μόνοι μα δεν το κάνουμε, δεν το κάνουμε συνειδητά. Να μπούμε σε αυτή τη διαδρομή τη αναζήτηση, έρχονται τα γεγονότα και το ζήτημα σώζουν. Γι' αυτό σώζεται ο παντρεμένο. Γιατί έχει ένα χάλια γάμο. Καταλάβατε Αυτή είναι η ιστορία Αν ο γάμος είναι καλός και να μην σωθείς. Να θεοποιήσεις το γάμο σου Και να του κάνεις Χριστό <Κι> Πάνω λοιπόν Από την τροφή Θέλει κάποιος να σε βεβαιώσει Για την εμορφιά της ζωής Να σου μεταδώσει την πίστη Ξέρετε τι φοβερό πράγμα Κοιτάξτε πέστε ό,τι ο άλλος Πεινάει και δίνει φαγητό. Πολύ σημαντικό, το έχει ανάγκη. Και σε τέτοια κρίση, ξέρετε πώ οι άνθρωποι στην Εκκλησία που έχουν απειώσει το ρεύμα του τα, τα, τα, τα, τα ενίκια του. Μεγάλη ταλαιπωρία. Αλλά φανταστείτε κάποιο να μα μεταδώσει την πίστη και να μα μεταδώσει την εμπειρία ότι ο θάνος δεν υπάρχει. Και ότι υπάρχει ανάσταση. Και ότι υπάρχει Θεός που μα αγαπάει. Ποιο είναι πιο σημαντικό. Ασφαλώ και τα δύο είναι σημαντικά, αλλά ποιο είναι το πιο σημαντικό. Ποια είναι η μεγαλύτερη πείνα. Με αποτέλεσμα τη απιστία βγαίνει στην πλεονεξία και η πλεονεξία την κοινωνική κρίση και η οικονομική κρίση. Αν υπήρχε πίστη και αγάπη προ όλου, δεν οικονομική κρίση. Είναι αποτέλεσμα τη πτώση μα όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν είναι αποτέλεσμα κακών υπολογισμών των οικονομικών μεγεθών, αναπτύξεως... και παραγωγικών διαδικασιών. Είναι αποτέλεσμα της πλεονεξία. Η παραγωγική διαδικασία. Και η ανάπτυξη χρεοκόπησε γιατί στον πυρήνα τη είναι το συμφέρο και το κέρδος, όχι ο άνθρωπος. Αν στον πυρήνα των παραγωγών διακασίων ανάπτυξη ανάπτυξαν ο άνθρωπος και η δικαιοσύνη δεν θα χρεοκοπούσε. Αλλά δεν είναι θέμα έξυπνης και μαθηματικών υπολογισμών αλλά ηθικής διαθέσεως. Ο κόσμος λοιπόν σήμερα λέει ότι έχει οικονομική κρίση αλλά πιο πολύ αυτό που έχει ως δυσκολία είναι ότι δεν έχει έμπνευση ζωής. Και σήμερα λέει ο, ο, ο Α και ο Β κάνουν διάφορες δηλώσεις να σώσει τον κόσμο. Θοδωράκης, Χατζιδάκης κλπ. Κάνουν διάφορους, ε, διάφορες πίθες και ανάμματα και καύσονες. Προσπαθούν τώρα να συγκεντρώσουν κάτι. Μα ο κόσμος τι έχει ανάγκη. Έμπνευση ζωής. Και τι σημαίνει δεν υπάρχει ένας λόγος που να έχει ζωή μέσα του. Ακούμε, ακούμε, ακούμε. Π όπου ιδροκέφαλοι γίνονται και αυτό μας καζάνια έγινε. Γιατί είναι λόγια που δεν παίρνουν από την καρδιά. Είναι λόγια που δεν παίρνουν από ένα προσωπικό κόστος. Είναι λόγια που δεν παίρνουν από μια προσωπική άσκηση να βγούμε από τον εαυτό μας. Και ποιο πιστεύει, πιστεύεις τον χαμένο που μέσα από την απώλεια αν του βγάζει ένα αληθινό λόγο. Δεν πιστεύουμε τους καλοφτιαγμένους, βολεμένου και τακτοποιημένους ανθρώπους πιστεύουμε τον άνθρωπο που μέσα στην πτώση του στην αναπηρία του στην αναζήτησή του στην κόλασή του σου λέει ένα λόγο πραγματικό μεγαλύτερη δύναμη δεν έχει ένας θεολογικός λόγος ενός τακτοποιημένου ανθρώπου αλλά ενός ανθρώπου που λέει Είμαι χαμένος, Θεό μου με, από μια μάνα που ζει το βάσο μου σκελή δόξα τον Θεό. Το δόξα το Θεό μιας πονεμένης μάνας και η ελπίδα ανθρώπου που ζει την κολασιντού του αυτός είναι ο λόγος ζωής που ξεπερνά όλες τις θεολογικές αναλύσεις των τακτοποιημένων ανθρώπων. Γιατί αυτό είναι πραγματικό βίωμα που περνάει μέσα από την καρδιά. Θέλουμε λοιπόν αληθινά πρόσωπα που έχουν εμπειρία ζωής. Και γιατί το θέλουμε αυτό. Γιατί θέλουμε να μας αποδείξουν ότι αξίζει που ζούμε. Αυτό ακούγεται χαζόε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι αξίζει που ζούμε. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ελεήμονες που μας μεταφέρουν την ελπίδα ότι έχει αξία η ζωή, έχει νόημα η ζωή. Πείνα λοιπόν και δίψα, δεν είναι μόνο τα φαγητά, ασένης δεν είναι μόνο ο άρρωστος, φυλακισμένος δεν είναι μόνο αυτός που εγκλημάτισε και είναι στη φυλακή, ξένος δεν είναι, δεν είναι μόνο ο, ο μετανάστης. Για να αναπαύσεις πρέπει να είσαι και εσύ αναπαυμένος. Για να είσαι αναπαυμένος πρέπει να έχεις κοινωνία με τον Χριστό. Οπότε τα πάντα χριστοποιούνται. Τι σήμερα έχω σχέση με τον Χριστό. Δεν είναι μια αφηρημένη δικασία να έκανε την προσευχούλα μου και αισθάνθηκα καλά απλώς. Αλλά σχέση έχω με το Χριστό σημαίνει ότι αλλοιώνεται η ζωή μου. Που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι γίνονται Χριστός για μένα. Η κόλασή μου γίνεται η σωτηρία μου. Ο τόπος του πόνου μου γίνεται η ανάστασή μου. Ξέρετε, λέμε ότι έχουμε, πάσχουμε από το πρόβλημα της κατακρίσεως. Μας το λύνει εδώ η παραβολή. Ε, το, ε, αυτό, αυτό το κείμενο μας λύνει το πρόβλημα της κατακρίσεως πολύ, πραγμα, πολύ, πολύ ε, θεολογικά. Δηλαδή πώς το λύνει. Λέμε ότι δεν είναι σωστό να κατακρίνουμε γιατί είναι αμαρτία και προσπαθούμε και προσπαθούμε. Μα όταν ο Κύριος λέει ότι εγώ είμαι ο φυλακισμένος είναι σαν να λέει το εξή. Δέστε τι κάνει ο κύριο. Όταν εμεί θα κατηγορήσουμε τον Α το Β, παίρνει τη θέση του και, και μα λέει: Ρε, εσύ, τι τον κατακρίνει, Ο αμαρτωλός είμαι εγώ. Ρε, τι τον κατακρίνεις; Ο φυλακισμένο είμαι εγώ. Ρε, τι τον κατακρίνεις; Ο ασθενή είμαι εγώ. Ρε, τι τον κατακρίνεις; Ο πεινασμένο εγώ. Και όταν κατακρίνουμε κάποιον, τον Χριστό κατακρίνουμε. Αφού ο Χριστός παίρνει τη θέση του αμαδελφού μας. Δεν λέει ε, ε, ε, το, εφόσον επίσης το αδελφό μου το αλαχίστο με επίσατε. Και τα καλά και τα κακά. Όταν κατακρίνουν λοιπόν τον αμαρτωλό, κατακρίνει τον Χριστό γιατί. Για να, ο Χριστός τι κάνει. Η υπερασπίζεται τον κακούργο. Παίρνει τη θέση του και λέει μην το κατακρίνεις εγώ μου προστάτης. Tôi είμαι ο του. Το τρομερό τη αγάπη του ότι... Ο κύριο μα είναι ο εγκοιητή του εγκληματία. Όχι ότι μόνο του δεν είναι, ο εγκοιητή τη σωτηρία του εγκληματία είναι. Με το σταυρό του και την ανάστασή του. Και ότι παίρνει τη θέση του. Είναι ο εγκοιητή τη σωτηρία μα. Τι έκανε η Παναγία Πετίνο σήμερα την Αιγυπτία, Ξέρετε το βίο τη, με όλε τι που ζούσε μέσα στην πορνεία 17 χρόνια και όχι χωρί χρήματα έτσι, για απόλαυση. Μπαίνει στον νότο της Αναστάσεως και μια δύναμη την αποθεί. Μια δύναμη την αποθεί για να προσκύνει στο Σταυρό. Και μόνο όταν κατάλαβε τι γίνεται και με την μαρτυρή της Παναγίας που λέει «Εγώ μπαινω εγκύτης της σωτηρίας της» πόρεσε και προσκύνει στο Σταυρό και ήρθε η αλλαγή της ζωής της. Η Παναγία, ο Χριστό μα είναι εγκύτης τη σωτηρίας, όχι των καλών παιδιών, των παλιόπαιδων. Όταν λοιπόν ο Κύριος μας, όχι απλώς τιμωρος είναι εγκυτή, τη σωτηρία μας και μπαίνει τη θέση του αμαρτωλού ξέρετε ότι όταν κατακρίνουμε τον Χριστό κατακρίνουμε δεν κατακρίνουμε κανένα άλλο Όταν λοιπόν έχουμε αυτή τη συνέστηση πώς να τολμήσουμε να πούμε αρνητική κουβέντα για κάποιον άνθρωπο αυτή λοιπόν η πρόταση δεν είναι ψυχολογική είναι εντεολογική δηλαδή έχει την αναφορά της στον Χριστό δεν είναι νικήτε να φράτω στον εαυτό μου ότι εγώ πρέπει να είμαι καλό άνθρωπο, να τηρώ αυτέ τι εντολέ που μου είπαν, να μην κατακρίνουν. Γιατί αν κατακρίνουν, μπορεί να μην σωθώ και να πάω στην κόλαση. Αυτό είναι το ψυχολογικό, το ηθικό. Ανόητο είναι αυτό. Βλακή είναι αυτό το πράγμα. Το σωστό ποιο είναι. Επειδή ο άλλο είναι ο Χριστό, δεν πώ να τολμήσω να κατακρίνω τον Χριστό. Άρα, μέσα από το σεβασμό του προσώπου γεννάται η διαδικασία ζωή. Όχι από το σεβασμό μια εντολή. Δεν υπάρχει εντολία πρόσωπη, αυτό ο κόσμος θα βάλε, νόμους, κανόνες, εντολές. Εδώ υπάρχει πρόσωπο που σεβόμαστε, πρόσωπο που διαφυλάσσουμε. <κυρίζει> Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? <συρίζει> Λίγο προσευχούλα, να αλλάξω δουλειά, που είναι κορθάφτους, είναι κάτι άλλο. Τι, <συρίζει> <συρίζει> Καθόλου Καθόλου Γιατί Αν εμείς δεν έχουμε υποκρισία Δεν θα δούμε υποκρισία Οι υποκριτές καταλαβαίνουν τους υποκριτές Η αληθινία θα μην καταλαβαίνουν υποκριτό Αλλά τα βλέπουν ως αληθινά Πρέπει να, να σχέση Εγώ πω... φυλάξει <laughs> Είπαμε και έτσι Μην το παρεξηγούμε <laughs> Θα έχουν δουλειά με και οι δικηγόροι όχι δεν το λέμε μα Αυτό είναι μαζοχισμός Παντρευτήκατε για να χαίρεστε Όχι να ταλαιπωρήσετε τα Λέμε αν παρά την χαρά που προσδοκούσατε Συνέβη σι, π, Λέμε αν συμβεί <Κι> Αν συμβεί Μια στι χίλιες ρε παιδί μου Να είμαστε ετοιμασμένοι τουλάχιστον και πάμε γυρεύοντας Λοιπόν Πέρασε η ώρα Άντε πέρασε η ώρα Την επόμενη φορά τα λέμε Να είστε καλά ε, Καθαρά Δευτέρα Γιόκ το κάνω με Δευτέρα γενιώς μια μέρα, γι' αυτό. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου να και σώσουν οι μας.